Μαζιώτης. Να το σφερνέ ο τη. Να το σφερνέ ο, ο Μαζιώτης, είναι ε, το, η φιγούρα στο βάθος που βλέπετε να τρέχει. Περνά, περνά ο Μαζιώτης, τον ήδη τρέμει σήμερα συζητείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΓΑ η παρέτηση της Όλγας. Ε, το λέμε αυτό επειδή έχετε μια αγωνία και επειδή το παρακολουθούμε το θέμα στενά και νομίζουμε είναι πιο σοβαρό από τα του Μαζιώτη. Αλλά αυτά τα είπαμε χτες, σήμερα έχουμε άλλα, έχουμε την επιτυχία, επιτυχία της Από, από χθε το βράδυ. Από χθε το βράδυ το λένε κυβερνητικοί βουλευτέ και δημοσιογράφοι. Δεν μα νοιάζουν οι κυβερνητικοί βουλευτέ, κανεί δεν του ακούει, το λένε δημοσιογράφοι. Άρα, και να το λένε δημοσιογράφοι, αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δύο θέματα παίζουν. Ένα τραπεζομάντιλο που το σηκώνουν συνεχώ και βλέπουμε από κάτω ένα τραπέζι που το έχει χτυπήσει σφαίρα, κάπου εκεί στα σουμλατζίδικα του μόνα στη Αλλά είναι με το τραπεζομάντιλο, δεν το έχουν εκτό. Οπότε πάει μια κάμερα, κάποιο κανάλι, σηκώνεται το καρό, το τραπεζομάντιλο, το σηκώνει ένα χέρι και βλέπουμε. Πόση σφαίρα είχε χτυπήσει το τραπέζι και το έχει ψηλοδιαλύσει εκεί στη γωνία. Ένα θέμα είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι το αλεξίσφαιρο που φορούσε ο αστυνομικό και γλίτωσε από θαύμα. Όχι από το αλεξίσφαιρο, από το θα, από θαύμα. Όπω λένε επίση, γλίτωσε από θαύμα ο αστυνομικό. Το αλεξίσφαιρο και η πρόοδο τη επιστήμη και τη τεχνολογία δεν μα απασχολούν καθόλου, στο θαύμα μένουμε όλοι. Και έτσι προχωράει η ζωή. Το ωραίο με όλα, αυτά, με όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά από χθε, έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό όπω έχετε καταλάβει. Είναι ότι βγαίνει ο Κικύλια με ύφο πολύ σοβαρό. Ο υπουργό που ε, παίρνει την επιτυχία και παίρνει από τη λάμψη τη επιτυχία, αλλά με όρημη φωνή, παρά την επιτυχία, δεν τον άλλαξε. Η επιτυχία παραμένει ο Κικύλια που ξέραμε. Βγαίνει και κάνει και παρατηρήσει φιλοσοφικού έτσι, περιεχομένου. Κύριε Κάκο η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή Ειδικά σε αυτό το Υπουργείο Αλήθεια, αυτό το είπαμε και εμείς το πρωί μια τρίχα Να το σπερνάω ο Μαζιώτης Ειλικρινά και από καρδιά, το μέλημά μα είναι αυτό το Υπουργείο να είναι εξίσου Υπουργείο Δημοσία Τάξης αλλά και Προστασία του Πολίτη. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχεσαι. Δεν <Κι> υπάρχει πολίτη που δεν έχει προστατευτεί από αυτό το Υπουργείο. Δεν θυμόσαστε πρόσφατα και τα τελευταία κυρίω τρία χρόνια έχει πέσει προστασία από το συγκεκριμένο Υπουργείο σε πολίτε. Ξεδίπλωσε το όραμά του με νυφάλια φωνή, ψύχρεμο παρά την τεράστια επιτυχία που κάνει και το γύρο του κόσμου, όπως λένε πάλι τα κανάλια. Το πρωί εμφανίστηκε σε δύο από αυτά, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη πια, από έχει αποδειχθεί, ο Βασίλης Κικίλιας, στον Αντένα και στο Μέγκα. Θα μείνουμε λίγο στα όσα είπε στον Αντένα. Εκεί το θέμα δεν ήταν ο υπουργό, ήταν ο Δημοσιογράφος. Ο συνάδελφος Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος ε, ε, έλεγε περισσότερα, το έχουμε συνηθίσει βέβαια, Από αυτά που ήθελε να πει ο Υπουργό. Η ειδοποίηση ότι βρήκαμε το Μαζιώτη, κύριε Υπουργέ, ή ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε στα ίχνη του κτλ., χθε πού σα βρήκε. Ήσασταν στο Υπουργείο, ενημερωθήκατε άμεσα προφανώ. Ήσασταν στο κέντρο επιχειρήσεων. Πού <στονίκομαι> Όχι, όχι, ήμουν στο, στο, στο, στο Υπουργείο Δημοσία <στονίκομαι> Άρα γνωρίζατε <στονίκομαι> την όλη επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Συντονίζατε προφανώ αυτή την υπόθεση, κύριε Υπουργέ, και με μεγάλη ζέση, έτσι. Φερνάει ο Μαζιώτης Μουμπα Συντονίζατε προφανώ αυτή την υπόθεση, κύριε Υπουργέ, και με μεγάλη ζέση, έτσι. Με ζέση, όχι απλά μεγάλη, με τη μεγαλύτερη. Όλο, όλο το σκηνικό κράτησε δύο-δυόμιση λεπτά. σω λέω και πολύ. Αυτό λοιπόν το συντώνησε όλο ο Βασίλη ο Κικύλια από το Υπουργείο που βρισκόταν. Αλίμωνο, πρέπει να συντονίσει ο Υπουργό. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ένα Υπουργό. Για να συντονίζει τι ακριβώ κάνουν από κάτω οι υπηρεσίε. Γι' αυτό πάει μια χαρά η χώρα. Επειδή συντονίζεται η χώρα και οι υπηρεσίε από τον Υπουργό. Ο συγκεκριμένο συνάδελφο είχε πολύ καλά αισθήματα απέναντι στον συγκεκριμένο υπουργό. Δεν είναι πρώτη φορά που έχει καλά αισθήματα για αυτή την κυβέρνηση και ό,τι ακριβώ κάνει. Και ό,τι λέει αυτή η κυβέρνηση το περιγράφει ακόμη καλύτερα ο συγκεκριμένο συνάδελφο. Είναι πολλοί συνάδελφοι άλλωστε που το κάνουν. Αλλά όταν βρούμε έτσι φανατικό, σταματάμε για λίγο. Θα ακούσουμε τι έλεγε δύο-τρει μέρε πριν τι εκλογέ, τι προηγούμενε, τι ευρωεκλογέ. Περιέγραφε την ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία με τον καλύτερο, με άριστο τρόπο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 Ακόμη και ο κοινωνικό τουρισμό μπαίνει σε τροχιά. Όπω είδαμε και στο βίντεο του στους αδέλφου του Γιάννη του Παχουλάκη, κάτι το οποίο εδώ πρέπει να θυμίσω, είχε παγώσει όλα τα προηγούμενα, όλα τα πέτρινα χρόνια τα οποία περάσαμε. Εδώ, Ρίζα, θα μου επιτρέψει να αναρωτηθώ, υπάρχει κάποιο λόγο να κλωτσίσουμε τώρα την καρδάρα με το γάλα, τώρα που αρχίζουν και αποκαθίστανται αυτέ οι αδικίε. Υπάρχει λόγο να γυρίσουμε πίσω. Προδιετίας, τότε που οι καταθέσεις έφευγαν, και το θυμάσαι πολύ καλά, καταρρυπά στο εξωτερικό. Οι τράπεζες δεν είχαν να πληρώσουν. Οι εταίροι μας ήταν με το δάκτυλο σε σκανδάλι. Με άλλα λόγια, υπάρχει λόγο να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήθελε να πει, δεν το είπε. Αλλά στι επόμενε εκλογέ, που θα είναι το διακύβευμα μεγαλύτερο και θα είναι και εθνικέ, εκεί πια θα ξεσσαλώσουν όλοι. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα προεκλογικό. Πριν τι ευρωεκλογέ, όπω ακριβώ από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα περιέγραφε του προβληματισμού του συγκεκριμένου συνάδελφου Σήμερα το πρωί, αφού μα είπε για τη ζέση του Υπουργού, βλέποντα άλλωστε και τον Υπουργό αυτό που λε, με ζέση συντώνησε τη χθεσινή επιχείρηση. Το σταυρό του κάνανε να μην γίνει τίποτα αν είχαν μάθει και αν μαθαίνανε την εξέλιξή τη. Αυτό ακριβώ είναι η ζέση που θα υπήρχε στο συγκεκριμένο Υπουργείο με τι υπηρεσίε και με την αντίληψη που υπάρχει. Ο συγκεκριμένο συνάδελφο σήμερα το πρωί έβγαλε και το συμπέρασμα, διότι ο δημοσιογράφο υπάρχει για να βγάζει το συμπέρασμα που δεν μπορεί, να είναι ανίκανο να κάνει ο πολίτη τηλεθέατη. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο και οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο προφανώ διαχειρίζεται και η φυσική ηγεσία που είστε εσεί αλλά και η γεσ... lee... ηγεσία της αστυνομία, όπου εδώ ε, πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Μετά από τη χθεσινή επιτυχία, νομίζω, νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι. Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Μετά από τη χθεσινή επιτυχία, νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι. Όλοι πετάμε από τη χαρά μα. Νιώθουμε το ίδιο ασφαλής όσο χτε, προχτέ, αντιπροχτέ. Δεν νιώθουμε ότι κινδυνεύαμε από αυτά που λένε στο δημόσιο λόγο. Από άλλα κινδυνεύουμε. Προσπαθούμε να τα περιγράψουμε καθημερινά και νομίζω η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτίζεται σε αυτό. Κινδυνεύει από πολύ συγκεκριμένε κινήσει, στοχευμένε και προέρχονται από πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Ο Κικίλιας τόσο πολύ δεν άντεξε στον αντένα γιατί ήθελε να πει την αλήθεια ο άνθρωπος, είναι και λίγο ειλικρινής, δεν έχει ακόμη μπλεχτεί με τα πολλά υπουργικά που αναγκάστηκε να πάει σε άλλο κανάλι, στο Μέγκα δίπλα, για να πει την πραγματική αλήθεια. Και τι έγινε μωρέ, έσκασε η βόμβα στα χέρια του, του, του, του ξηρού και μετά από πολλά χρόνια, τυχαία ελληνική αστυνομία ε, συνέ, συνέλαβε και τον κακοποιότητρομοκράτη <Και> Το Μετά από τη χθεσινή επιτυχία νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι Τυχαία ελληνική αστυνομία ε, συνέ, συνέλαβε και τον κακοποιό και τον ρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη Νιώθουμε πολύ περήφανοι Που ανήκουμε στο χώρο τον δημοσιογραφικό, ο οποίο επιτελεί το λειτουργήμα τη ενημέρωση και μόνο αυτό, χωρί τίποτε άλλο και του σχολιασμού βεβαίω. Όλα αυτά που ξέρετε και με ωραίε λέξει μπορείτε να τα συνεχίσετε. Ο Κυκίλια είπε την αλήθεια. Οι δημοσιογράφοι εδώ μιλάνε για τη ζέση των υπουργών, χωρί να μιλάνε οι ίδιοι οι υπουργοί, και μάλιστα να φέρουν και σε αμηχανία του υπουργού, αλλά δεν μα νοιάζουν οι υπουργοί, οι δημοσιογράφοι μα Δεν έχουμε φτάσει βεβαίω στο επίπεδο τη Γερμανία, που χτε σε μια συνέντευξη τύπου. Και να αντιχερόμαστε, η Γερμανίδα Καγκελάριος έχει σήμερα γενέθλια, αλλά από χτες βρέθηκε ένας δημοσιογράφος, κάθεται εκεί η Μέρκελ στο γνωστό τραπέζι, περιμένει τις ερωτήσεις, σηκώνεται ο δημοσιογράφος και αντί για ερώτηση λέει το εξής. Happy birthday to you! Happy birthday, liebe Bundeskanzlerin! Happy birthday to you! Sie waren doch nicht so stimmgevaltig wie ich dachte, alles liebe und gute Ja, hätte ich mit singen müssen, ne? κάτι έγινε. Πέθανε. Πέθανε το ηγητικό τελείω. Είχε ακόμη να πει ένα τάνκι. Ευχαριστεί άλλη το δημοσιογράφο που αντί να τη κάνει ερώτηση, σηκώνεται πάνω και τη λέει χρόνια πολλά. Θα το δούμε κι αυτό. Είναι καμιά δεκαριά μου ορχοντιστών που μπορούν άνετα να βγουν και από το παράθυρο, αλλά και από συνέντευξη τύπου, σε καναζάπη ή οπουδήποτε και να αρχίζουν να ψέλνουν, να ευλογούν και να λιβανίζουν με κανονικό λιβανιστήριο όμω, γιατί τα άλλα λιβάνια έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία αυτό που απομένει είναι ο ρεαλισμός να βγουν με τα καρβουνάκια και τα λιβάνια και να αρχίσουν να κάνουν το λειτουργήμα όπως επιβάλλει η εποχή λέει εδώ πονάει η σύλληψη μας κατάλαβες είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που συνελήφθη ο μας και γι' αυτό ε, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα με τον συγκεκριμένο τρόπο έχεις μπει στο μυαλό μα ακριβώς και συνεχίζεις να σκέφτεσαι όπω. Εμείς, μας αποκάλυψες Συγχαρητήρα είναι ο Μανόλης Θεοδωρό Ο οποίος έκανε αυτήν την αποκάλυψη Και μας τριμώχνει Είναι η αλήθεια Όλα μπορούν να συμβούνε Πώς, το πώς έχει μια σημασία Διότι είναι ένα κομβικό ερώτημα Μαρία, τα τζάμια Έτοιμα, πώς Ναι, όλα μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα Πώς, πώς Φορτικός, φορτικός, φορτικός. Σε τρεις κινήσεις Ξεκάστε, σκουπίστε Όλα μπορούν να αλλάξουν Τα πάντα Πώ, Λοιπόν καταλαβαίνετε Ότι το πράγμα έχει φτάσει σε σημείο Έχουμε φτάσει ο κόμπο το χτώνη Ο κόμπο το χτώνη Καλά λέει ο Λαφαζάνης Έχει φτάσει ο κόμπο το Χτώνει ταραγμένο κι αυτό από την σύλληψη. Ε, η αστυνομική συντάκτρια του ΜΕΓΑ, η Μίνα Καραμίτρου, βγαίνει σήμερα το πρωί τηλεφωνικά και αποκαλύπτει στοιχεία δική τη προσωπική ενδελεχού πάντα έρευνα. Θέλω λοιπόν να σα θυμίσω ότι ο Νίκο Μαζιώτη είχε μαζί του μια πλαστή ταυτότητα. Ε, με τα στοιχεία μιχελάκης και. Αυτή η μοίρα ήταν πλαστή τελείω, δεν ήταν κλεμμένη. Ακούσε, τώρα σα πω και μια καινούργια λεπτομέρεια. Ναι. Είναι τελείω πλαστή και όπως παρατήρησα ε, στη σελίδα που γράφει τα στοιχεία όπως ξέρετε ε, ε, ε, τις ταυτότητες τις βγάζουν τα τμήματα ασφαλεία, δηλαδή τα ΤΑΦ Α ε, στο τέλος λοιπόν ε, ε, έχουν κάνει λάθος και έχουν σημειώσει ότι έχει εκδοθεί από το ΑΤΑΦ Από αστυνομικό δηλαδή τμήμα. Αυτό δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια που ενδεχομένω, αν ένα αστυνομικό όταν την έπαιρνε στα χέρια του την έβλεπε με προσοχή, τη διάβαζε δηλαδή με προσοχή και όχι επιπόλαια, ενδεχομένω αυτό και να το είχε δει και να το είχε τσιμπήσει. Είδατε όταν ο δημοσιογράφο κάνει ρεπορτάζ, πιάνει λεπτομέρειε που δεν τι έχει σκεφτεί ούτε ο τρομοκράτη νωρίτερα για να σώσει τη ζωή του. Αυτό είναι δημοσιογραφία, τα για αυτά πολύ ωραία. Βγάζω οικονομέα εκεί γιατί τον ζω κατηφίδια. Το, την ταυτότητά του, την κοιτάει από εδώ, την κοιτάει από εκεί και συνεχίζεται ο διάλογο πάνω στι αποκαλύψει του ρεπορτάζ. Κάτε λέει ένα μισό λεπτό, περίμενε, περίμενε. Και η δική μου ταυτότητα ΑΤΑΦ συντάγματο λέει, δεν λέει ΤΑΦ-ΑΛΦΑ. Από τα τμήματα ασφαλεία εκδίδεται. Ναι, αλλά ΑΤΑΦ λέει εδώ πέρα και δική μου. Ε, θα alf. πρέπει Ç critique. να το κοιτάξει κι εσύ τότε, το, μήπω έχει γίνει κάποιο λάθο είχαμε υποπτευθεί για τον οικονομία, γιατί η ταυτότητά του δεν λέει αλφα μάλλον δεν λέει τάφ αλφα αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό το θέμα με το μαζιώτη γιατί όλα γίνονται για κάποιο σκοπό σε αυτή τη ζωή και γενικότερα όχι μόνο σε αυτή τη ζωή γενικότερα τον ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα από το real 211 200 το τηλέφωνο αυτή. Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση στοdupapay.com.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, ελκενό, το μηνύμά του αποστολή στο 54%. Κάτω, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντό λίγων λεπτών είμαστε εδώ για να ακούσουμε το λαό και τα υπόλοιπα. Ειλικρινά και από καρδιά, το μέλημά μα είναι αυτό το Υπουργείο να είναι εξίσου Υπουργείο Δημοσία Τάξη αλλά και Προστασία του Πολίτη. Δεν είναι Υπουργείο Δημοσίας Τάξης μόνο Είναι Υπουργείο Δημοσίας Τάξης Και Προστασίας του Πολίτη Και αποδείχτηκε αυτό Νάτος τώρα περνάει ο Μαζιώτης Και τι έγινε μωρέ Έσκασε η βόμβα στα χέρια του ξηρού Και μετά από πολλά χρόνια Τυχαία ελληνική αστυνομία Συνέλαβε και τον κακοποιό τρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη <Καιρά> Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο και οργανωμένο π, α, πλαίσιο, το οποίο προφανώς διαχειρίζεται και η φυσική ηγεσία που είστε εσεί. Κάτο, περνάω Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλή. <Καιρά> <Καιρά> Μετά από τη χθεσινή επιτυχία νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι <Τιελίδι> Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο και οργανωμένο π, α, πλαίσιο το οποίο προφανώς διαχειρίζεται και η φυσική ηγεσία που είστε εσείς <Τιελίδι> Εδώ Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλής <Ροί> Μετά από τη χθεσινή επιτυχία νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι <Ροί> Όλοι νιώθουμε ασφαλέστεροι και πιο ασφαλέστεροι Από ό,τι περιγράφει ο συνάδελφος αν και δεν ταιριάζει το πιο με τον συγκριτικό Δεν έχει καμία απολύτως σημασία ε, Ξέρετε όλοι τι κατάσταση επικρατεί στον τομέα εκπαίδευση και εξοπλισμός των αστυνομικών Άπειρε φορέ έχει βγει το θέμα. Τα λεξίσφαιρα τα αγοράζουν μόνοι του. Άρβυλα αγοράζουν μόνοι του. Σφαίρε για να κάνουν βολέ αγοράζουν μόνοι του, αν έχουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο, διότι τα 700 πόσα παίρνουν, 800, αν δεν ξέρω, ανάλογα και τα επιδόματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν φτάνουν για αυτά που πρέπει, παρά την όποια ένσταση μπορεί να έχει κανεί για τη συμπεριφορά τη αστυνομία και το ρόλο τη στι αστικέ δημοκρατίε. και εκεί Αυτά είναι γνωστά, σε εμά τουλάχιστον. Τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι το πώς ε, τους έχουν ρίξει να πατάξουν το όποιο έγκλημα ε, εντελώς χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ε, αυτό το θέμα υπάρχει πάντα. Χθε με αφορμή την επιτυχία βγήκανε συνδικαλιστές και λέγανε και χθες και σήμερα πάλι θέτανε με κάποιο πλάγιο τρόπο, όχι πάνω στη χαρά, θέτανε αυτά τα θέματα διότι το αλεξίσφαιρο που φορούσε ο άνθρωπος αν ο μας γιώτης, είχε καλάς νικοφ, Η σφαίρα από καλάσμιγκ που θα μπορούσε να το είχε διαπεράσει και, και, και ένα συζητούσαμε άλλα σήμερα και χίλιε δύο λεπτομέρειε που προκύπτουν από τη χθεσινή υπόθεση. Σήμερα το πρωί πάλι ήταν συνδικαλιστή στο παράθυρο, ήταν και η βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, η φωτεινή επιπυλή. Και α, ακολούθησε ο εξή πολύ ωραίο διάλογο. Μετά από Τώρα που ήταν τον δει Σαμαρά στον τραυματία, να του πάει να χαρτί με τη μισθοδοσία του, να το του το δείξει του πρωθυπουργού. Δεν χάνει τίποτε. Να το ρωτήσει. Για τα λεξίσφαιρα, Με, και ε, για τα κράτη. Αυτά είναι κυρίες. τα βασικότερα. Η ε, να το ρωτήσει πώ θα μια ε, βραδινή σε μια. Μία... συνδικαλιστές από χθε, θα μου επιτρέψει να σα πω: Ακούστε τους... Η κοινή μισόλεπτο. Δεν είναι ωραίο όταν έχουμε μια τέτοια εξαιρετική συνολική προσπάθεια. Να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Και <για> δεν προλάβαμε να τα δί... Δί... Τα ξέρω, σα παρακολουθώ. Ε, δεν τρες. είναι ωραίο μετά από μια επιτυχία όμω και τη αστυνομία να εξάρουμε την κυβέρνηση. Ο Ντούμα είναι αυτός και ο αντιπρόεδρο των Ειδικών Φρουρών. Δεν είναι ωραίο, όπω λέει η φωτεινή Πιπιλή, όταν έχουμε μια τέτοια εξαιρετική προσπάθεια να θέτουμε αυτά τα θέματα. Ωραία, να μην τα θέσουμε σήμερα που έχουμε την εξαιρετική προσπάθεια. Αν τα θέτουμε πέντε χρόνια αυτά τα θέματα. Πάλι δεν έχει γίνει. Τότε δεν τα άκουγαν για του γνωστού λόγου. Μνημόνιο, κρίση, φτωχή χώρα κτλ. Τώρα πάνω στο θρίαμβο. Ούτε τώρα είναι ωραίο να συζητούμε όλα αυτά τα πολύ μαύρα και μελανά σημάδια. Μπορεί να συνεχιστεί η ζωή κανονικά όπως την γνωρίζουμε, με το λαό πάντα μπροστάρι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αδί, αδελφέ. Ναι. Έχει γίνει σπουδά. κάτω στο κέντρο, το ξέρει. Για πες, τι έχει γίνει, Έχει πέσει η πιστολή, ψαχώσαν την πάτση. Ναι. Έχουν τσιμπήσει, λένε, το ματιό και τον πάνε νοσοκομείο. <σίτια> ah, πάλι καλά που ήταν ο μαζιώτης. Εγώ νομίζω ότι βγήκανε στο κυνήγι για τουρίστε. Yeah. Πήγανε μοναστήρά σου λέει δεν μακάτω δεν μα κάθονται και άρχισα να κυνηγά του τουρίστε. Τανάπτυξη κάτι και του πιάσαμε με το τον του φέκι. Το δεν ήταν αυτό, ε. Για <σίτια> <σίτια> ανάπτυξη. Καλά και ο άλλο πήγε στο κέντρο, της Αφήνας, θα φίλα να κάνει. <σίτια> παιδί μου αυτό είναι το θέμα. <σίτια> Γι' αυτό είναι ελέπα. <σίτια> <σίτια> πήγε στην καρδιά του τουρισμού και στην καρδιά του καλοκαιριού να κάνει ζηνιά στο τουρισμό. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν κάθε ανάπτυξη. Γι' αυτό γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άρα να πιάσουν τον ξηρό. Τώρα, τώρα, καλοκαίρι, τώρα να το πιάσεις το ξηρό ε, Πας και προλάβουμε λίγο τουρίστες να δούμε και εμείς να δασάνουμε με, Μετά από αυτόν, έτσι, το, το, το ξηρό, μετά από αυτόν, έτσι Μετά, μετά Φίλε μου, έχω αύριο γενέθλια. Χρόνια πολλά, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ και ανακάλυψε ότι έχω μαζί με τη Μέρκελ. Happy birthday, liebe Bundeskanzlerin! Happy birthday to you! Να την πούμε την κυρία Μέρκελ, ότι έχουμε τα κεράκια να μα στείλει καμιά μια τούρτα, να την πούμε. Δεν ξέρω αν θα στείλει κεράκια τώρα γιατί έχουν, έχουν άλλα εκεί πέρα. Ετοιμάζει εξόδιο ακολουθία στην τρέμη. Τέτοια στήριξη δεν μπορεί να πάει χαμένη. Καλά, ρε, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, ξεσηκώνετε τον κόσμο. Άχαμε παιδί του κόβρου του μισθού τη συντάξει επειδή του απολίουρ με δείκλών επιχειρήσει και τώρα μούγκα γκά. Ξέρω δεν θέλετε τι ανεξάρει πριν σα. Έχουμε μάθει, πάει και όλο, χάσαμε τον νικό Να δούμε τι θα πότε ούτε μια ούτε μια ανακοίνωση παράσταση. Ή να σα πω. Κάτι πρέπει να κάνουμε μια συναβλία τουλάχιστον. Άντε. Κάτι να τραγουδίσει ο γέρο Στανταλάρα, κάτι έχει δίκη. Δεν πρέπει. Ο Γιώργο Σονταλάρα, η όλο και κεφαλογιά, κάτι να γίνει. Κάτι, δεν πρέπει να κάνετε κάτι. Αντε, ξεκώστε λίγο τον κόσμο, από σα περιμένουμε εμεί. Αποστόλη μου, Έλα. δεν μπορώ τόσα χτυπήματα Στην μία ο με την Τζένη Σήμερα φεύγει, τρέμει, δεν βγάζω καλοκαίρι φέτος Ότι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει ε. Δηλαδή, ευτυχώ που φέρνει αυτού του πολλού τουρίστε, ο Σαμαρά και η ανάπτυξή του, και όλοι για κεφαλογιάννη, και έχουμε να χαζεύουμε κάτι να περνάει η ώρα μα. Σήμερα που βγήκα στην αγορά. Φάνησα να μετράμε προβατάκια όλα ίδια. Σήμερα που βγήκα στην αγορά να πάω να πάρω ψωμί, δεν είχα πού να περάσω από του τουρίστε. Βγήκανε για ψώνια οι τουρίστε, αφήνουν χρήμα στην αγορά. Ε, μα τώρα τα έλεγε ο άνθρωπο. Μου έβαλε και ένα χέρι, δεν περώνω να ψέματα. Ο Σαμαρά δεν έχει πατήσει τώρα. Πόσα χρόνια είναι. Δυο χρόνια που είναι πρωθυπουργό, δεν έχει πατήσει τη Βουλή. Γιατί να πάει, παιδί μου, είσαι καλά. Μόνο για να υπογράφει το μνημόνια πηγαίνει βρει χρόνο να πάει στη Ρόδο αυτή για να γλύψει τον κόλο του Κινέζου, βρήκε χρόνο. Και αυτό και πήρε και τον άλλο Βασσαουμένο μαζί τον Πρόεδρο. <Κι> mm. Μι λες έτσι για τον Πατριώτη, μου, εντάξει. Α, κατάλαβα τι είσαι και εσύ. <Κι> Έλα, γεια. Yeah. Ξέρει καλή γεωγραφία, ρε Καραγκιουδάκο. Για yeah, πε. Λοιπόν, δεν λένε ότι θα πουλήσουν την παραλία από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο. Και εμείς δεν θα κάνουμε μπάνιο. Γιατί πού έκανε μπάνιο. υπάρχει απέναντι από το Σούνιο για το λαό. Το Long Island. Η Μακρόνισο, η Μακρόνισο. Αυτό και εγώ. Να σου πω κάτι, χθε. Που... Μια χαρά παραλίε έχει η Μακρόνισο. Τι γκρινιάζει. Εκεί είναι δημόσια, δεν τι έχουν ιδιωτικοποιήσει. Ή θα πληρώνει ή θα πηγαίνει απέναντι. Εσύ διαλέγει, φίλε. Ναι, Αυτή είναι λέει. η λάδα του Σαμαρά Ή θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά να πα στην παραλία και να σου δώσουν χώρο για μια πετσέτα προσώπου να ξαπλώσει. Ή τραβό μόνο του Μακρόνισο απέναντι. Έλα, μωρί πετούλια, για είσαι να βγούμε κατσικοπόδα, ρε. Ήστε... Είστε εδώ πάνω και μας έπνιξες να στο νερό. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Άσε με τώρα, άσε με τώρα. Έχετε, εσείς έχετε εκεί τις βροχές, σα σου δεν ξέρω τι θα κάνετε Και εδώ στην Αθήνα γίνεται έργο. Γίνεται έργο της κυβέρνησης. Το έργο του Βασίλη του Κικίλια. Αυτοί. Πιάσανε το μαγιότι, παιδί μου. Τι έκανε αυτό, Το Γιώτη, το πιάσανε. Άντε, αι, μόνο ναι. του. Το πιάσανε. Ε, μόνο του πιάσανε. Με κάμια 35 σφαίρε πάνω του. Άντε, αι. Και ενώχι στην τσέπη του, στο σώμα του. Όταν λέμε ότι δουλεύει το κράτο, δεν έχει μαγειέ. Ε, πώ δεν δουλεύει το μαγειέ. Ε, βέβαια. Ποιο ξέρει πώ θα έγινε τώρα και τυχαία πέσαν πάνω του. Ούτε και οι χιλιάδε δεν έχει καταλάβει. Και κάνουν ότι είχαν και σχέδιο. Τέλο πάντων. Γεια σου, ρε φίλε, από την Ήπειρο περό. Γεια σου, Φιλιππρότη. Δεν με βγάζει στη Θεσσαλονίκη που σου είπα κάποια πράγματα, αλλά πε αυτά τα λαμόγια, το μαζόν το πιάσανε. Αυτά τα μωρά που είναι στι διάφορε λύσει στην Ελβετία, στο Λιχνιστάν, στο Μονακό και σε άλλε οι... περιφερόμενε τράπεζε του εξωτερικού, γιατί δεν μπορεί να τι πιάσουν. Άσε, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τι δηλώσει του Υπουργού Δημοσία Τάξη, του Βασίλου του Κικίλια. Πώ έκανε τέτοιο έργο, πώ τα κατάφερε. Αν το έχουν εξηγήσει και έχει καταλάβει τι έγινε. Να το σφερνάει ο Μαζιώτης Ειλικρινά και από καρδιά στο μέλημά μας είναι αυτό το Υπουργείο να είναι εξίσου Υπουργείο Δημοσία Τάξη αλλά και προστασίας του πολίτη Νομίζω από χθες είναι και προστασίας του πολίτη δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα κανονικά Την νιώθουμε κιόλα αυτή την προστασία, νομίζω όλοι μα, ακόμη και εμεί που είμαστε κακοπροαίρετοι. Φαντάζομαι οι καλοπροαίρετοι πόσο. Σκέφτομαι περισσότερο από όλου αυτόν τον έρμο, τον Αυστραλό, το παιδί 19χρονο τουρίστας, ήρθε στην Ελλάδα πίσω στο μοναστηράκι να φάσει σουβλάκι. Και ξαφνικά του ήρθε μια σφαίρα, κάτι θραύματα σφαίρα εκεί. Τι του ήρθε στον Αστράγαλο, και το ακόμη χειρότερο, τρομοκρατήσε βέβαια, λογικό είναι. Και το ακόμη χειρότερο, στο νοσοκομείο και όσοι επίσκεψη, η Όλγα η Κεφαλογιάννη και ο Βορύδη. Αυτό, νομίζω, είναι μεγαλύτερη τρομοκρατική ενέργεια από αυτά που έζησε ο άνθρωπο στο τραπέζι εκεί, που έχει σπάσει το τραπέζι γονείο τραπεζιού, στο μοναστήρακι. Ε, είναι ένα τεράστιο θέμα να θε να πει καλά λόγια στον Υπουργό, όπω συνέβη το πρωί στον Αντένα με τον συνάδελφο Νίκο Ρογκάκο, και να μην έχει καλή επιστροφή ο Υπουργό. Κύριε Κικίλια, καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία και σε εσά προσωπικά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέας, καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστούμε που Φιωπόπουλε, είσαστε στον Αντέ. Καλημέρα, κύριε Γκάκο. Κύριε Υπουργέ, ε, πιστώνεστε. Θέλω καταρχά να πω ότι η, η επιστροφή του ήχου δεν είναι καλή. Θα προσπαθήσουμε να, να τη διατρέξουμε να, να μα ακούτε καθαρά. Να μα ακούτε καθαρά, δηλαδή. Πιστώνεστε κύριε. αυτήν την επιτυχία, κύριε Υπουργέ. Πρωτίστω, βεβαίω, οι άνθρωποι, οι άνδρε mm. και οι γυναίκε τη ελληνική αστυνομία. Όμω. Συγγνώμη, δεν, μπο, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να ακούσω κάτι τέτοιο. Πρέπει να πούμε καλά. Για να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή. Και αυτή η τεχνική τι κάνουμε, Θέλουν να πούνε τα καλά λόγια και να μην ακούει ο άλλο τα καλά λόγια. Τέλο πάντων, συμβαίνουν αυτά στι ζωντανέ μεταδόσει. Τα νοσοκομεία φέτο είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Τα νοσοκομεία. Νομίζω οι περισσότεροι έχετε έχουμε εμπειρία. Φέτο λοιπόν δεν το έχετε δει εσείς αλλά το λέει ο προηγούμενο υπουργό. Οπότε κάτι περισσότερο ξέρει. Πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, θα ξεκινήσει να θυμάστε την τη διαθεσιμότητα στα νοσοκομεία τη Αττική Θεσσαλονίκη. Κλείσαμε μερικά νοσοκομεία και αλλάξαμε χαρακτήρα μερικά άλλα. Τι θυμάστε? Βεβαίω. Θυμάστε πώ η φασαρία έγινε. Mm -hmm. Α, θυμάστε? Ποιο ασχολείται με αυτά τα νοσοκομεία σήμερα, Δέξτε μου έναν, Κανένα. Ξέρετε ασχολεί. πόσα λεφτά γλιτώσαμε από αυτή την απλή κίνηση. Έχουμε καλύτερε υπηρεσίε για του ασφαλισμένου και του ασφαλισμένου. Χάρη αυτή την κίνηση έχουμε καλύτερε. <σχελίως> Γιατί από πέρσι μέχρι φέτο δώσαμε και πρόσβαση σε όλου του ανασφάλει που δεν μπορούσα να δώσουμε. Τυχεροί και οι ανασφάλιστοι πρέπει να το πούμε. Και βεβαίω τα νοσοκομεία φέτο είναι καλύτερα. Από ήταν πέρυσι. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα, ένα success στον τομέα τη υγεία. Έλα, Μωρή Έλα. Εκπλάγικα. Και εσύ. Πιάσανε το μαζί, Δεν μου λε, εμεί οι ψαγμένοι ελληνοφρενεί mm -hmm. το τηρή το είδαμε. Η φάκα που είναι, φιλέ. Θα πάμε μαζί, ότι στη μάπα τώρα, την εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει. Α, ναι, καλέ. έχει να ψηφιστεί πολύ πράγμα. <συμπί> Α, μπράβο. Αυτό είναι εννοούσε, ναι, εντάξει τώρα. Μα τι, δεν το πιάσουμε την πρωτή. Ναι, καλά. Αυτά είναι τα αυτονόητα, δεν σε ζητάμε τώρα. Είναι έτσι, έτσι. Ότι μέσα στο καλοκαίρι αρέσει. ζεσθενόντουσαν οι άλλοι τη δία και έτσι, λένε δε. τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε κάτι να κινητοποιηθούμε. Δεν μου λε, ο Λιλούκο τώρα θα πάρει βραβι, και αυτό όπω το Μιόμι. <Πισελουραπευμενός> Ποιο ο κυκίλια. Ναι, ρε φιλέ. Ε Πρέπει να πάρει κάτι. Ε, Μια χρυσή μπάλα, κάτι. Ή ένα χρυσό μυαλό, θα ήταν καλύτερο. Αλλά μην μα τώρα Αν τη βγάλει ζωντανό σου μαζιό τη, δεν έχουμε φόβο άλλων. Θα ξαναδιγκουπανίσει, όπω έλεγε ο θυμίο. Όχι, ρε, τι να κουπανίσει. Τώρα έχουμε φυλακέ τύπου γάμα Παίρνουμε χαμπάρι. Όπω όταν λε τύπου Γ, τι εννοεί, την κυριολεξία ή το Γ. Τύπου Γ που μπαίνει μέσα και δεν ξαναβγαίνει. Αυτέ είναι τύπου Γ. Ήθελα να σου πω όλα, Αρμάνδο. Είδα το βίντεο κλειπ. Το βίντεο κλειπ. Αλλά είδα τη χορογραφία που έκανε στο πρώτο, τελευταίο, νομίζω, επεισόδιο. Ναι. Καλώ ήσουν, μου άρεσε. Ποια χορογραφία λε, Από τον τρίκλεμπούφσι. Το, ναι, μπράβο. Στο bowling είναι άριστος Και στο bowling. Έπαιζα μικρό η Καργαλιανή. Μπράβο, μπράβο. Καλώ ήσουν, δεν μπορώ να πω. Ήμουν πολύ καλό. Πολύ καλό δεν ήσουν, ήσουν, καλό. Τι λε, <laughs> Ε, δεν είσαι δασκαλοχωρού τότε, τι να σε κάνω. Καμία σχέση, έχω, έχω ύψο πολύ ή είμαι πολύ λεπτή. Δεν είπα για το ανησυχοντρί. Είπα αν είσαι κοντοστούμπα με Απάντησέ μου σε αυτά άμα θε να πει κάτι. Το ύψο μου το απάντησε. Το άλλο. Σε μου σου απαντήσω, ρε μαλάκια. Μπακ. Εμένα, μωρή. Ναι, μωρέ. Θα σε ξεμαλιάσω, τσόκαρο. Από πού με παίρνει. Δεν φοβάμαι, από να να Θέλω, θέλω να Θέλω να χωρεύω. Είσαι καλή, είκοσι καλή ήντι. Δεν δικιά μου δεν θέλει φιαστή. καλώνει. φύση καλύμου! φύση φύση καλώνει. Καλά, καλά. Να σου πω, έχετε βγάλει στην εκπομπή σα ελιά ο του πλιστή. Ναι. Ναι. Θα σου πω ξέρω, θα ξέρει ξεκαρδιστεί, έχει μια βάση. Αυτό Τη γέλασε τώρα, ναι, ήξερα, θα ξεκαρδίσει ποτέ. πολύ μεγάλη. Ε, είμαι, είμαι. Είσαι πολύ μεγάλη, δασκάλα. Φοβερή, φοβερή, φοβερή. Να σου πω, τι γίνεται με αυτόν τον νεοέλληνα. Τι κάνετε εκεί πέρα, Γιατί δεν έχετε βγει στου δρόμου και βγαίνετε στου δρόμου μόνοι. Γιατί και... δεν περάσαμε στου 8, και... γι' αυτό δεν βγήκαμε στου δρόμου. Αν περνάγαμε στου 8, Α, μέχρι το πρωί στου δρόμου θα ήμασταν μωροί. Ναι, ναι, λοιπόν, άκουσε λίγο. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον μέσο νεοέλληνα. Για πε. Να πάτε να γά. Να κλείσετε τι τη κολο τηλεοράσει σα, να σταματήσετε να βλέπετε παιχνιδάκια τύπου Χούντα, όπω συνέβαινε και στη Χούντα παλαιότερα με το ποδόσφαιρο, αυτό ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Α, πα, πα. Να και να σηκωθείτε να βγείτε έξω. Ωραία <συσκλώσεις> γλώσσα για Βρυξέλλες, μπράβο. <συσκλώσεις> Σε στείλαμε στην Ευρώπη και έγινε <συσκλώσεις> η χειρότερη πασαλιμανιώτησα. Λοιπόν, και εδώ τελευταίο. Η μόνη λύση είναι στην αριστερά. Δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ νομίζω στο <συσκλώσεις> γκρ. Γα... <συσκλώσεις> τώρα εσύ έρμα <αρματος συσκλώσεις> όταν <συσκλώσεις> και μου πάλι αριστερά και εκεί αριστερά. Α, υπαρατήστε μα. Ανοίξαν οι ουρανοί αποστόλοι. Βρέχει Θεσσαλονίκη, περιμένονται η Σοφία Βούλτευ στην αυγή και να πει. Τι να βγει και να πει, παιδί μου, με τόσο θα βγει το μαλλί κατσιασμένο. Το μαλλί, πόσο είναι, χάλια από την υγρασία. Δεν βγαίνει τώρα. Καταδικάζουμε τη βροχή από όπου και αν προέρχεται. Βέβαια, γιατί μα χαλάει την κουπ. Και αυτό ρε με την τρέμη. Το πιστεύει εσύ ότι θα φύγει από το Μέγκα. Όχι λε, κάνει νάζια. Κοίταξε, δύο περιπτώσει υπάρχουν. Μία να έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά δεν έχει πιάσει το όρο γιατί είναι 69. Δεν έχει πιάσει το όρο ηλικία τι νο Τα μάτια μα το όριο Επειδή έχει τραβηχτεί 20 χρόνια νεότερη. Είναι μόνο 69 χρόνια. Είναι περασμένο το όριο Και η άλλη είναι να πάει μαζί με το Σταύρο. Ήρθε ώρα να πάει μαζί με το Σταύρο. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Και τώρα ποιο θα αναλάβει, Το μαράκι, η σαράφογγλη, η δευτεράτζα. Αah. Oh. Έχει και τον τέτοιο. Έχει και το Στραβελάκι. Ναι, ναι, μεγάλη επένδυση του Στραβελάκι. white light. Lit up the sky over Gaza tonight People running for cover Not knowing whether they're dead or alive They came with their tanks and their planes With ravaging fiery flames And nothing remains Just a voice rising up in the smoky haze We will not go down In the night without a fight You can burn up our mosques and our homes, and our schools But our spirit will never die We will not go down In Gaza tonight Το τραγούδι είναι για τα όσα γίνονται στη Γάζα. Έχετε μάθει τα τελευταία. Τέσσερα παιδάκια έπαιζαν μπάλα στην παραλία, όπω γίνεται σε όλη τη Μεσόγειο, με αυτόν τον πολύ ωραίο ήλιο. Και το Ισραηλινό λιμενικό έστειλε κάτι ρουκέτε και κομματιάστηκαν τα παιδάκια. Είναι σκληρέ εικόνε, υπάρχει βίντεο στο YouTube, φωτογραφίε. Έχει ξεσηκωθεί άλλο ένα άλλο από την παγκόσμια κοινή γνώμη, όσο μπορεί η κοινή γνώμη να ξεσηκώνεται πια για τέτοια. Στην σήμερα το απόγευμα εδώ στην Αθήνα γίνονται διαδηλώσει και συλλαλητήρια. Εξήμιση ώρα στην πρεσβεία του Ισραήλ, έχει ο για η Ανταρσία και άλλοι φορεί και 7 η ώρα ξεκινάει από την Πανόρμου, πορεία του Κουκουέ προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο όλες οι τελευταίες εξελίξεις Για τη μεγάλη επιτυχία Γεια σας Είναι απορία, Ξέρετε, παιδί μου, πώ μπορούμε αυτό ο λαό να ανεχόμαστε αυτό το τσούρμο των αλυταράδων να μα κυβερνάει. Έτσι. Και ξέρω ότι το να, τον, να, να χαρακτηρίζουμε κάποια άτομα από αυτού, α πούμε, σαν θέατρα, σα νομίζω ότι ελαφρύνει κατά πολύ την κατάσταση και δεν μα βοηθάει. Δηλαδή, τώρα να αντιμετωπίζουμε ελαφρότητα, α πούμε, άτομα σαν τη Μισέλη, τη Βούλεψη, ή το Τζουριάδη, το Βορρήδη, α πούμε, ή το Γιακουμάτο, ή τον το, το, το, το Ταμίλο, ή, ή το Λοβέρδο, α πούμε. Τώρα, ο Λοβέρδο συγνώμη, είναι υπουργό. Είναι άνθρωπο, υποτίθεται, καθηγητή πανεπιστημίου που έχει αναλάβει υπουργό παιδεία, αν κανένα Ναι. Και είπε σήμερα ότι ε, υπάρχει περίπτωση η Ελιά Πασόκ, κόμμα Πασόκ, ας πούμε, να πάρει ποσοστό σε εκλογέ μεγαλύτερο από διψήφιο. Γιατί πιστεύουμε ότι η Ελιά Δημοκρατική Παράταξη των Πασόκ στι επόμενε εκλογέ μπορεί να είναι πάνω από διψήφιο. Αυτό ο άνθρωπο θα μάθει γράμμα ότι υποτίθεται και θα μέλλον των παιδιών μα. Ξέρετε τι σημαίνει σε νόμιμε εκλογέ με νούμερο μεγαλύτερο από διψήφιο. Και θα πέφτει 100% θα πάρει. Γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερο από διψήφιο. Τέλο νομίζουμε μην του πίζουμε με λαφροντίδα. Είναι αλυθαράδε. Οι άνθρωποι θέλουν κυνήγιο γιατί ε, πραγματικά όχι μόνο το. Το ρεύμα και τον αέρα και το νερό, έτσι αλλά πραγματικά ρουφάνε το οξυγόνο των παιδιών μα. Αυτή την ψέμα, θα λέγαμε τη παραλίευση, μάλλον, μάλλον μόνο από τον Google Earth και από τίποτα άλλο. Θέλω να πω σε εσένα και στο άλλο το παιδί του φίμιου, ότι είναι η τρίτη χρονιά που σα ακούω στο ραδιόφωνο. Μπα. Ναι. Μ, τόσα χρόνια, τρει χρονιές μόνο μας ακούω. Τέλο πάντων, για πε. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι δεν έχασα και επεισόδιο του φιλοτική Ελληνοφρέα. Λέγεται θεσά στα σάρια. Κάθε χρόνια. మγίνεστε όλο και καλύτεροι. Ναι, μαρικέσι. Τι θες τον; Έχσαre την εφκορέ στη τόσο. όσο; Ελαπιά. Όχι να μας παρακαλάνε κι Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε, για όσα λέτε και κυρίως για το γεγονός ότι δεν είστε αντικιμενική. Εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ναι. Ε, ωρα. Εμείς δεν είμαστε αντικιμενική. Ναι. Το έχετε παραδείxi δημοσίως και πολύ καλά κάνετε, γιατί σε όλο αυτό που ζούμε, ο καθένας διαλέγει την πλευρά που είναι. Oh, witcher Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Πρόσεξε το, λαύριο. Αύριο δηλαδή. Θέλω να, να αναφερθείς για, στο, στο θέμα του Λαυρίου ναι. ότι το Λαυρίο ιστορικά συνδέεται με ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Το, το σκάνδαλο του Αντρέα Συγκρού. Αυτός ο μεγάλος ευεργέτης που έχουμε και λεωφόρο στο όνομά του. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτός ήταν ένα τραπεζίτης, ο οποίος την εποχή γύρω στα 1860 με 70 κάτι είχε αγοράσει τα ορυχεία του Λαβρίου, τα μετοχοποίησε και πριν καν ξεκινήσουν να, να βγάζουν ας πούμε, να κάνουν εξο Ρήξεις. Είχε, είχε διασπήρικτη φήμη μέσω των δημοσιογράφων ότι θα βγάλουν χρυσό. Οι άνθρωποι τότε πουλήσαν τι περιουσίε του για την πήγαν να τρέξουν να αγοράσουν μετοχέ και τελικά βγάλανε κάρβουνο. Δεν είχε χρυσό. Εξού και η φράση «άνθρακες ο θησαυρό. Από εκεί έχει, έχει μείνει. Τέλεια, μα έφτιαξε ο συγκρό. Ακριβώ. Mm. Και γι' αυτό μετά εγαν... Πάχ, πήρε και το παρκάκι, το άλσο, πήρε και το δρόμο, σένιος. Έτσι. <laughs> να σε καλά. Αποστόλη Έλα Τι μου κάνει αγόρι Έλα ρε παιδί μου τι κάνεις Καλά εσύ Καλά και εγώ χαιρετισμού στέλνω Ναι Έλα Τι κάνεις αποστόλη λέω πάμε λέω καλά Α, Πάντα καλά ναι. Μπράβο ωραία παρακάτω Να είσαι πάντα καλά και να μείνει όπως είσαι Να μείνω όπως ήμουνα τότε που με είχες αγαπήσει Μείνω όπως τότε που σε είχα αγαπήσει Isso to é todo tempo, o Magap να πάμε όλοι και την ελληνοφρένια πότε θα ξαναρχίσει ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούς τι νόμιζες όχι στην τηλεόραση α το άλλο ναι τον Οκτώβρη πότε ο Θεός τόσο αργά την ίδια ώρα όχι αργά την ίδια ώρα ναι λόγω Οκτώβρη α οκτώ ε, τι να κάνουμε α, καλά εντάξει εδώ καλά δεν έχουμε βουλή καλά καλά χωρίς βουλή να ανοίξουμε εμεί να κάνουμε τι <laughs> χωρίς βουλή χωρίς Θεό χωρίς βουλή χωρίς θεό. Σαν Βασιλιά, δράμα Έχει δίκιο. Θα πω τη λέξη και το γράμμα. Θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη. Θα Αγόρι μου, να μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάξει. Είσαι καλός άνθρωπος και σε αγαπάμε όλοι. Η Ειλικρινά και από καρδιά, το μέλημά μα είναι. Αυτό το Υπουργείο να είναι εξίσου Υπουργείο Δημοσία Τάξη αλλά και προστασίας του Πολίτη. Εγώ δεν είναι Υπουργείο δημοσία Τάξης μόνο. Είναι Υπουργείο δημοσία Τάξης και προστασία του Πολίτη. Και αποδείχτηκε αυτό. Εγώ... το τώρα ε. περνάει ο Μαζιώτης. Και τι έγινε, μωρέ. Έσκασε η βόμβα στα χέρια του, του, του, του ξηρού και μετά από πολλά χρόνια... Τυχαία ελληνική αστυνομία ε, συνέ, συνέλαβε και τον κακοποιό τρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο και οργανωμένο πλαίσιο το οποίο προφανώς διαχειρίζεται και η φυσική ηγεσία που είστε εσεί. Άντο, ο